Καλή σας ημέρα, κυρίες μου και κύριοι. That it, that it cool. Καλημέρα από το ράδιο στους 101,5. Καλημέρα στο ράδιο <συρίζει> Αετός. Τι έμαθα, στα Κώστα, τι αλλαγές είναι αυτές. Ingle Radio. <συρίζει> Θα σου κάνω τέτοιο διαφημιστικό. Ingle Radio. Φρομοκλαχώμα! Απαγιά σου ρε Κώστα! Καλημέρα Κοζάνη! Yeah. Καλημέρα Κύπρο! Yeah. Κύπρο! Yeah. Καλημέρα Κύπρος! Yeah. Λοιπόν καλημέρα σε όλους τους φίλους που ακούνε και από το Ιερόν Ιντερνετion yeah. και είναι και συνδεδεμένοι στο... στο... εκτός εμβελίας τέλος πάντων. Yeah. Αλλά χαζέψαμε. Yeah. Yeah. Yeah. Επίσης καλημέρα στους φίλους που ακούνε και εκτός Ελλάδας Σε όλο τον κόσμο καλημέρα ρε μου, να έχετε καλή μέρα Και όσοι δεν ακούτε να έχετε καλημέρα Και όσοι ακούτε, ό, ό, ό, ό, όλος ο κόσμος να έχει καλημέρα Είναι η εκπομπή στον τοίχο Από το Ράδιο Άρτα, Όπως είπαμε και είμαι ο Γιάννης Λαζάρου Και εσείς Αν θέλετε να μα πείτε καμιά ωραία παρατήρηση, 2681-4.060. 2681-4.060. Λοιπόν, που λες, Έλληνί μου, ε, εντάξει, το, τη χθεσινή ε, σουργελιάδα, θα μου πεις, περνάει η μέρα που αυτά τα σουργελα εκεί μέσα σε αυτό, το χειροτροφείο όπω το έχουν καταντήσει, το κοινοβούλιο να μην γίνεται μια παράσταση καραγκιός μπερντέ, δεν υπάρχει. Αλλά εκείνο, επειδή μου έκανε και ο αρχισυντάχτης ένα ηχητικό, το οποίο δεν θα μεταδώσω. Δεν, δηλαδή προσβάλλω την τελευταία εκμάδα αξιοπρέπειας που έχει μείνει σε άνθρωπο μεταδίδοντα αυτές τις οργελικές καταστάσεις λοιπόν εκείνο το οποίο όμως ως καταστάλαγμα ως απαύγασμα μένει είναι Έλληνοι μου ότι έναν προσέναν έναν εσείς τους διαλέγετε και τους στέλνετε σε αυτό το πράγμα και όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εσάς εκπροσωπούν. Δεν εκπροσωπούν κανέναν άλλον. Βέβαια, χωρισμένοι όπως πάντα σε παρατάξεις, άλλος ξέρω εγώ παίρνει τα χάκια του, άλλος γελάει, άλλος εκδικείται, άλλος λυπάται. Συμβαίνουν διάφορα. Αλλά μην ξεχνάτε το βασικό. Εσείς τους επιλέγετε Εσείς τους επιλέγετε ανάμεσα σε άλλου Σε άλλα μπουμπούκια. Οπότε λοιπόν, Όλο αυτό Φίλε μου Έλληνοι Είναι ο καθρέφτης σου Μουσική Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο Μουσική Εμείς όπως έχουμε μάτα μα Δεν μας επιτρέπουν οι καταστάσεις Να ξεκολουθούμε Να ξεκολωνόμαστε κάθε μέρα στο γέλιο Όπως κάναμε τόσα χρόνια Με τους πασοκοβρωμιαρέους Να πούμε τους τσιγήτουρις Τσι γίτυρες Λοιπόν, ε, τώρα οι καταστάσεις δεν μας επιτρέπουν γιατί όπως έχουμε μάθει ξαναείπει δίπλα μας πεθαίνουν κυριολεκτικά. Αγαπητέ μου, πεθαίνουν άνθρωποι. Ορίστε παρακαλώ. Άβε, άβε. <ΣΣΣ> Όχι, εσύ. Είμαι πολύ ευχαρίστω. Πολύ ευχαρίστω. Δηλαδή, να μου δηλαδή. με φίλε μου, φίλε μου, καλέ αγαπημένε μου φίλε τηλεακροατούμπα μου, γιατί πρέπει απαραίτητα να διαλέξει κάποιο ανάμεσα Όπως τα πε τα χλωράκια, τα σκατάκια, στα ξεράκια, γιατί πρέπει, δηλαδή δεν σε καταλαβαίνω. Ε, άκουγα ένα, ένα, ένα γελίο υποκείμενο, γελίο, δηλαδή, επειδή όλα τα κουνενέδια τα τοπικά Πύρου Κοζάνης φαντάζομαι, Κύπρου, ε, Αμαλιάδας, Γαργαλιάνων, ε, τα έχουν πάρει σβάρνα οι σωτήρες, άκουγα ένα θλιβερό υποκείμενο σε ένα κανάλι των Ιωαννίνων, το οποίο έλεγε, ένα θλιβερό υποκείμενο σου λέω, καλοταϊσμένο χρόνια από τον κρατικό κορβανά, και έλεγε, άκου να δεις τι έλεγε, άκου να δεις, λοιπόν, δεν δίνουν λέει οι το κλειδί από το αυτοκίνητό τους ή από τη μοτοσικλέτα τους να πάει ο άλλος βόλτα οπότε λέει γιατί να αφήσεις τον άλλον να ψηφίζει, να, να ψηφίζει για σένα γι' αυτό πρέπει να πας να ψηφίζεις. μιλάμε μεγάλε μου, αγαπημένε μου είναι θλιβερή σου λέω εγώ δεν αλλάζω θέση όποιος ασχολείται με την πολιτική αυτούς τους καιρού. δεν είναι απλά ε, γραφικός είναι επικίνδυνος Το καταλαβαίνεις είναι, είναι θέση την οποία έχω αναλύσει Σε δεκάδες άρθρα μου Σε δεκάδες άρθρα μου Τα οποία μπορείς να διαβάσεις τον τοίχο Και δεν αλλάζει Και δυστυχώς Δυστυχέστατα δικαιώνομαι κάθε δευτερόλεπτο Γιατί πρέπει να διαλέξεις Να μπει στη διαδικασία Να διαλέξεις ποιον Αφού τα πράγματα είναι προγραμμένα και σε βάζουν αδιαλέξεις απλά για το φερετζέ της δημοκρατίας. Τα πράγματα είναι προγραμμένα. Γιατί τι είναι αδιαλέξεις λοιπόν ανάμεσα σε ποιους. Διαλέγουν ή οι ακρευνόσιλοι ή αυτοί που έχουν φοβερά συμφέροντα. Και χορεύουν οι χορτασμένοι αυτούς τους καιρούς. Γλεντάν οι χορτασμένοι. Όπως λέγαμε και χθες, λοιπόν, ευχαριστημένοι από δύο πλευρέ. Απ' τη μία του ότι οι ίδιοι είναι αθάνατοι και τάχουνε Είναι χορτάτη και απ' την άλλη βλέποντας τη δυστυχία του διπλανού τους Βρε πλάκα μας κάνετε Εδώ οι άλλοι θα μαζεχτούν σήμερα Λέγαμε χθες του Ακροπόλ Να κάνουν σύναξη λέει διανόηση Να πούμε για να χαιρετήσουν την υποψηφιότητα του Αλέξη μας Του Αλέξη μας για την Κονομισιόν Και σου λέω τώρα πρόσεξε Προβληματίστηκε κανένας με αυτά που είπε ο προχθέ χθες Προχθές, είπε ότι είναι λέει πιο κοντά στην ιδεολογία και στην πολιτική των ιδρυτών των οραματιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποιος ενημέρωσε τον Αλέξη καλά ο ίδιος γιατί να ενημερωθεί το παιδί ότι οι οραματιστές της Ευρώπης ήταν φασιστρόνια να ζει στο φασιστρόνια που δημιουργούσαν το Τέταρτο Ράιχ δεν είναι συνωμοσιολογία αγαπητέ μου αυτά είναι ιστορία είναι καταγεγραμμένη ιστορία και χωρίς ίχνος στοιχείου αλωτρίωση. Είναι καταγεγραμμένη η ιστορία και στα λέει αυτά αυτή τη στιγμή ένας αριστερός ε, ο οποίος προείσταται των άλλων αριστερών, ότι είναι κοντά ε, στην, στην, στο όραμα πιανού του ναζίστο φασ, ε, φασιστρονιού το οποίο σου είπα και χθες τη δήλωναν ότι δεν θα υφίστανται στα κράτη εθνική εξαρτησία, ότι τα κράτη δεν μπορούν να ε, υπερασπιστούν τον εαυτό τους από μόνα τους για εθνικά προβλήματα, για οικονομικά και λοιπά και στα λέει αυτά ένας αριστερός και το ρεύμα φουντώνει ποιον τι μου λε να διαλέξεις και από πού να διαλέξεις από πού να διαλέξεις και τι παρακαλώ Chustos. Chustos. Μπράβο ρε μεγάλε καλά τόπες Οι ίδιοι καταφέρονται Εναντίον του Μπαλτάκου και της Ακροδεξιά Στην Ελλάδα Και οι ίδιοι ανάβουνε καντήλια Στους εμποράκους των εθνών Στα ναζιστοφασιστρώνια στη Λμονέ Δεν είναι αγαπητέ μου Συνομοσιολογία Δεν είναι ο Νεφελήμ Δεν είναι ο Ελοχήμ Ο Τσίπρας τα λέει καθημερινά Και η παρέα του Δεν τα λέμε εμεί αγαπητέ μου Εξάλλου χθες σε εθνικό ε, πως το λένε ε, πες το ρεμπουλάκι μου σε σύνδεση εθνική τέλο πάντων με σου μετέδιδαν τον, τον τελευταίο ασπασμό για την Ελλάδα που γνώριζες καμαρωτός και κορδοτός ο Αντώνης στο μέγαρο της μουσικής λοιπόν ε, μας κούνησε το μαντίλι στην Ελλάδα που χάνεται επισήμως αναφερόμενος και αναλύοντας το σύνταγμα το οποίο προτείνει αυτός, προτείνει αυτός. Το σύνταγμα που του είπαν να κατασκευάσει αυτός και η παρέα του. Χθες έγιναν αυτά. Είδε να παίρνει μυρουδιά κανένας τίποτε. είδε να απαντάει κανένας τίποτε. Παρέμθεση. Παρέμθεση. Αυτοί όλοι από κάτω, οι γραβατάκιδες οι παλαμακιστές, έτσι, μπορούσαν να λύσουν... Αυτό που ονομάζουν οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας Διότι έχουμε να τα ξαναεπεί Σε τέτοιες συνάξεις Αν κλείσει την πόρτα ω Δόε. Και ένας-ένας που βγαίνει Τους λέει τη φορολογική δήλωση Ένας-ένας που βγαίνει Και τους ψάχνει έναν-έναν αυτούς που βγαίνουν Από τέτοιες συνάξεις Εκεί είναι τα λεφτά Τι μας δουλεύετε τώρα Κλείνει παρένθαση Έγινε εκδήλωση λοιπόν για το αύριο της Ελλάδας Ο Σαμαράς, ρε μεγάλε, ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ένα μεροκάματο στη ζωή του Δεν ονειρεύτηκε ποτέ τίποτε δημιουργικό ο ίδιος Διότι όποιος εργάζεται ονειρεύεται όλα έτσι Λοιπόν Αυτός λοιπόν Αυτός σχεδιάζει το αύριο της Ελλάδας Τη νέα Ελλάδα Και τι δεν είπε Τα λέγαμε και τις προάλλες Τα λέγαμε και τις προάλλες Λοιπόν Εκλογή προέδρου απευθείας από το λαό παπα. Τρέχει η δημοκρατία από τα παντζάκια μας Μεγάλα δεν αντέχουμε άλλη δημοκρατία. Λοιπόν, μείωση αριθμού βουλευτών. Βέβαια, καταλαβαίνει. Αυτοί γιατί θέλουν μείωση αριθμού βουλευτών, έτσι. Θέλει τρει υποψήφιου Μόνιμους υφυπουργού των εξωτερικών επί της και του υπροπολογισμού, με πενταετή θητεία, παρακαλώ. Αλλά εκείνο το στο οποίο πρέπει να μείνει είναι το ασυμβίβαστο βουλευτού υπουργού θα είναι διορισμένος αγαπούλα μου ο υπουργό. Άγγλος, Γάλλος Πορτογάλος Φαϊφούχτεν, Γερμανούμπας αυτό, αυτό είναι το σύνταγμα που τους έχουν διατάξει να κάνουν σου κούνησε μαντήλη χθες και εσύ ακόμη τρέχεις πίσω από τον παλαμαγεστή του γιατί πρέπει να κάνεις του πηδή δημοτερικά σύμβολο για να συσχώσεις τι μας λέτε λοιπόν, τι να διαλέξεις αγαπητέ μου Εξάλλου 46 μαντριά κατεβαίνουν στις εκλογέ. Έπεσα έξω ο Βλάξ ε, ε, Δηλαδή ε, Έλεγα ότι θα κατέβουν πάνω από 100 46 46 μαντριά σωτήρων καταλα... Κατεβαίνουν Κατεβαίνουν Να σε σώσουν Λοιπόν πλάκα μας κάνουν Τι να διαλέξεις λοιπόν και ποιο να διαλέξεις θα κάνει, λέει, στο Σύνταγμα και εξεχρονισμό των διατάξεων για τα ΜΜΜΕ, oh, θα πέσει εξεχρονισμός μπουμπολικός που θα πάει σύννεφο. Λοιπόν, για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, Νέα Ελλάδα, μεγάλη μιλάμε, ορίστε παρακαλώ. καλά πλάκα Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. <Σιναι> έλα Έλα Όχ <έλα. Σιναι> με έπνιξες Με έπληξε ρε τηλεακροατή μου Δε είναι αυτό που σκεύει σε παρακαλώ Παρα πολύ Εδώ η Νέα Ελλάδα το καταλαβαίνεις <Σιναι> Την Νέα Ελλάδα μεγάλη Αυτή τη Νέα Ελλάδα την οποία Οραματίστηκε ο Σαμαράς Ο Μπαλτάκος, ο Βορύδης Ο Μπομπούκος Όλοι αυτοί οραματίστηκαν τη Νέα Ελλάδα την Ελλάδα που είχε οραματιστεί και ως σκόμπικη παρέα του, την Ελλάδα που είχε οραματιστεί ο γέρος της τρομοκρατίας. Μπορείς την παρακαλώ. Ποιος ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι ρε φίλε, όπως το λες, ένα κόμμα αυτή τη στιγμή που το δίνουν στο 14% μαζί με ένα άλλο που το δίνουν στο 3%. Πες το 17% Θες το 20% Θες το 30% Θέλει να αλλάξει την Ελλάδα Το υπόλοιπο 70% το ρώτησες ρε μονόφθαλμε Τραβα άλλαξε μάτι ρε βάλε γυάλινο Άλλαξε τις, ε, τις ε, γιαγιά σου, της πινελόπης, δέλτα, τα χωράφια, τα βρακιά Άλλαξε κάτι, δηλαδή πως, από πού πηγάζει η εξουσία του να αλλάξει την Ελλάδα ποιος είσαι ρε, μεγάλε σε τι πλάτες ακουμπάς διότι αυτή τη στιγμή οι πληρωμένες ακόμη δεν μπορούν να... και στις πληρωμένες δημοσκοπήσεις να σε βγάλουν μπροστά λοιπόν πως για άλλο, λοιπόν αλλάζει στην Ελλάδα ποιος σου το έδωσε αυτό το δικαίωμα δημοκρατόπληκτε και αυτό το γράψαμε διαβάστε λίγο τα αρθράκια μας δεν αλλάζουμε θέση εμείς Okay. Δε, δεν γλύφουμε εκεί που φτύνουμε okay. Πως να σας το εξηγήσουμε Απλά πράγματα Με το φτωχό μας μυαλό Λέμε ένα και ένα δύο okay. Okay. Λοιπόν και την ώρα Την ώρα που μας έλεγε Μας ανέλυε ο, ο Σαμαράς Τη Νέα Ελλάδα Μέσα απόξω Από το μέγαρο Λοιπόν τις μουσικας Μικρος ομολογιούχοι Λοιπόν ε, Έτρωγαν ξύλο γιατί διαδήλωναν Γιατί είχαν πιστέψει το κράτος Και ακούμπησαν τα λεφτά τους Και τους τα Ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, ο Κουρέλης Όλοι αυτοί τους τα φάγαν Άστο τώρα το ότι βαφτίσανε Να πού, το λάπα το Λάπατο Μπριζόλα Πατριωτικά και τέτοιες αηδίες Και Απάβγασμα όλων αυτών Ο, ο, ο άλλος ο, ο ταλέπορο μικροομολογιούχος Κρεμάστηκε Κρεμάστηκε! Λοιπόν Και μίλησε η γυναίκα του Του ανθρώπου Και αυτοκτόνησε Γιατί λέει οι μια ζωή ζωής Εξανεμίστηκαν Με το κούρεμα αυτό Και τα λιμπάν και τα λιμπάν Βγήκε στα Ίσα Και μίλησε η γυναίκα του ανθρώπου Διότι άφησε και σημείωμα ο άνθρωπος Αυτοί οι άνθρωποι Εμπιστεύτηκαν περισσότερο και από τις τράπεζε Και το κράτος και τους τάφαγαν τα λεφτά γιατί το κράτος έχει μουτσούνα είναι ο Σαμαράς είναι ο Βενιζέλος, είναι ο Κουρέλας με τις υπογραφές του είναι αυτοί όλοι που έκραζαν ναι σε όλα λοιπόν και οι άλλοι που κάναν θεατράκι δίθεν αντάρτικου έχει μουτσούνα αυτό το κράτος μεγάλε, το οποίο οδηγεί στην αυτοκτονία, στο θάνατο ανθρώπους και εσείς σήμερα μου πάτε να μου γλεντήσετε στο Ακροπόλ στο καφενείο Νιελάς, ο Σαλτιμπάγκος! Ε, την ε, τη γελιότητα στη Βουλή χθες και τον Μπούκουρα απλά μάθαμε τι δουλειές κάνανε οι Πασόκοι όταν άρχισε να μπα, ε, μπατάρει το, το κόμμα. Κατάλαβες και συγκινήθηκαν και πασόκοι και πολλοί επειδή ήταν απ' τα το παιδί Και ψήφισαν ε, για την άρση της να άρση της ασυλίας και άλλες τέτοιες αρλούμπες Λες και αν την ασυλία του Μπούκουρα και του Τάδε θα λύσουν το πρόβλημα της δημοκρατίας τους Μεγάλε παίζουνε σου λέω τώρα, παίζουνε, παίζουνε, παρακαλώ το μπαλτάκο το ξέρω λέει the jailhouse εδώ, το το το που ανέμεζε και κόλλαγε σημαίες, δεν ήξερα, που προσχωρούν πια, που προσχώρησε. ένα ε, που τα μαθαίνεις, ένα-ένα τα μαθαίνεις. Και έχουμε και επανάσταση. Άρε Μπαρμπαφώτο, μόλις σε βλέπω τρελαίνομαι. Έτσι μου έρχεται δηλαδή να πάρω το, το, το, να, να βγω στον δρόμο, να πούμε, με το, με το καριοφίλι. Η δημοκρατία δεν εκβιάζεται, μα είπε ο Μόνο όταν ψηφίζει αυτός ναι σε όλα, για να σφαχτεί ο ελληνικός λαός, είναι καλή η δημοκρατία Και Γιατί, γιατί είπε, για το 10% της ελιάς ε, Σουργελιάδα συνέχεια, μεγάλε Σουργελιάδα συνέχεια yeah. Τώρα, αν σου πούμε για τις φοιτητικέ εκλογές Νομίζω ότι θα προσβάλλουμε την νοημοσύνη σου Διότι με τέτοιες φοιτητικέ νεολαίες το τονίζουμε Η κατάσταση δεν, δεν βρίσκει πάτο πουθενά yeah. Δεν βρίσκει πάτο Το αισιόδοξο βέβαια στους φοιτητές αυτή τη φορά Είναι ότι η αποχή ξεπέρασε το 50% yeah. Δηλαδή εντάξει δεν, φαίνεται δεν μοίρασαν 50 ευρώ φέτος Αλλά για να μην λέμε και παπαριές Δεν είναι όλοι οι φοιτητέ έτσι Αυτή η αποχή λοιπόν τους είπε ότι Είστε έχετε α, Αποπνέετε μια σιχαμάρα ρε παιδί μου Άρε, Κουμπάρσο της καρδιάς σου Μη με κάνεις Ο Κουμπάρσος ο Βενιζέλος Αγρίεψο καπετάν λέξει. Αγρίεψο είναι κομπάρσος ο Βενιζέλος είπε μίλησε στην καλαμάτα. Πάπα δεν πήγαινες ρε στη Τζαμάικα, να φας κανένα ψιτούλι εκεί μου Λοιπόν, Λοιπόν αγρίεψο Βενιζέλος στην καλαμάτα και... όχι ο Βενιζέλος, ο Τσίπρας. Και είπε κομπάρσο το Βενιζέλος και μακελάρι της δημοκρατίας το Σαμαρά. Ναι το ανάχωμα είπε το Βανιζέλο κομπάρσο και το... Ο, ο, και το Δοσαμαρά Μακελάρη Πα-πα-πα-πα Μια χαρά πάει η δημοκρατία Λοιπόν σας παρακαλούμε καλετράπεζε. Αφήστε τις ε, αδύναμες επιχειρήσεις να πτωχεύσουν mm -hmm. Αυτά είπε ο Πρέπει οι ελληνικές τράπεζες Να αφήσουν τις αδύναμες ε, επιχειρήσεις Να πτωχεύσουν mm -hmm. Έλα ρε Μαγκα τώρα δεν ξέρει ο Προβόπουλος Ξέρεις εσύ τώρα τι καθόμαστε και κουβεντιάζουμε Πάντως ε, ε, Με το τέλος Μαρτίου που μας πέρασε Οι Έλληνοι Ελλην... Ελλην... Χρωστούσαν 61-62 δις Στο δημόσιο λοιπόν, σήμερα. σήμερα Σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Εσόδων Ξεπέρασαν τα 65,5 δις Τα χρωστούμενα Ένα δις περίπου το μήνα Αυξάνεται το χρέος των φορολογουμένων Ένα δις Και το ερώτημα είναι Πού να τα βρει ο άνθρωπος να τα δώσει Δουλειά δεν έχει Λέμε τώρα μπε, Λέμε τώρα έτσι Πες ότι είχε να πούμε δυο φράγκα Τι θα προτιμήσει να, να τα δώσει στο Θεοχάρη και στο Στουρνάρα γιατί αυτοί τα παίρνουν προσωπικά μεγάλε. Λοιπόν να τρώει ο Βενιζέλος και ο Σαμαροκουρέλας ή να έχει ρεύμα στο σπίτι του και να πάρει φάρμακα για το παιδί του, για τη μάνα του, για τον πατέρα του Τι να κάνει ο Έρμος ο οποίος είναι σε διέξοδο Από πού να τα βρει να στα πληρώσει Ε, γιατί βλέπεις υπάρχει μεγάλη μερίδα του πληθυσμού που δεν τον βάρεσε η ανάπτυξη και το πλεόνασμα στη Μάπα ναι σου λέω Πέντε δις έφτασαν τα θέσια Λοιπόν ε, του δημοσίου Πρόσεξε Του δημοσίου Το δημόσιο Το ίδιο δεν πληρώνει Δεν πληρώνει Πέντε δις χρωστάει το ίδιο το δημόσιο Αλλά εσύ θα πας στις οικονομικές φυλακές Οι Θεό θεόχαρο σαμαρό Είναι πατριώτες ρε μεγάλε δεν πάνε αυτοί τις φυλακές, αλικάρι μου. Απάψου το σχολείο Αθηνών. Αχ oh. παρακαλώ, έλα. Σε καλά φίλε Ο φίλος τηλεακροατής Μου θύμισε απλά ότι το καραμανλήσι Τάνξ ξεκινάει από την εποχή του Σκόμπι Ο οποίος είπε Αυτά που είπε όταν ήρθε εδώ έπαρχο του να, Πώς το λέγαν τότε Να παραλάβει Και φτάνοντας στις μέρες μας ε, Με την ε, κραυγή Του Βενιζέλου Η ελιά η Τάνξ Τάνξ καταλαβαίνεις τώρα ε, Τάνξ εννοεί το ΣΥΡΙΖΑ αυτό Λοιπόν τέλος πάντων αυτά Αυτά μεγάλε συμβαίνουν δίπλα σου Και εσύ, εσύ τώρα ας πούμε Αυτά συμβαίνουν δίπλα σου, μέσα σου, εντός σου συμβαίνουν Λοιπόν πάντως ετοιμάζεται το νέος τσάρος της οικονομίας Μετά το σουρνάρα είναι το δεξί του χέρι Ο κύριος Πάπα Σταύρου Έχει τελειώσει το κολέγιο Αθηνών το παιδί Είναι το Χάρβαρ Ήτανε πρόεδρος της νεολαίας του χριστιανοδημοκρατικού λαϊκού κόμματος της Ευρώπης Κατάλαβες μεγάλε Και είναι κολλητός του, κου, Των στελεχών του κόμματος της Μέρκελ Ο Παπασταύρο Να ήταν ένας ο Παπασταύρος Να ήταν δυο οι Παπασταύροι Να ήταν τρεις οι Παπασταύροι Μεγάλε να ήταν 1013 άιδε θα τόλεινες το πρόβλημα Το θέμα είναι ότι οι Παπασταύροι Είναι ατελείωτες ορδές Παρακαλώ Άξερα μου λέει εδώ ένα τηλεκροατής Από το 97 που ο Παπασταύρος Έκανε τις κολεγές του Και τα γερμανοπροσκυνήματά του Καθόμουν ο Μαλάκας και δούλευα Για να να έρθουν οι Παπασταύροι Να μου τα πάρουνε μια μέρα Οι Παπαντρέιδες και οι λοιποί. Τι να κάνουμε μεγάλε έτσι είναι η ζωή Αλλά βλέπεις ότι ακόμα και τώρα Εκεί Παπασταύρο και ξερό ψωμί είναι όλοι Παπασταύρο και ξερό ψωμί Λοιπόν, οι Έλληνες φτάσα να πουλάνε τα σπίτια τους μέχρι 100 ευρώ το τετραγωνικό. Θέλεις να το πιστέψεις, δεν θέλεις, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορεί για μια ζωή να φτιάχνεις ένα σπίτι, να έλεγες ρε παιδί μου θα απενδύσω κάτι αυτού τη δουλειά μου τον τ' άλλο. Μπυρ παρά λοιπόν για να γλιτώσουν τη φορολογία φτάνουν μέχρι 100 ευρώ το τετραγωνικό. Οι άνθρωποι να πουλάνε το σπίτι τους. Το σπίτι τους Και βέβαια Επειδή δεν, δίνεται, δεν δίνουν σημασία οι Έλληνοι Στις τροπολογίες Τους νόμους που περνάνε Σας είχαμε βάλει Να διαβάσετε πως ξεπουλάνε Με του νόμους στη χώρα Για δίθεν τουριστική ανάπτυξη Και τα λιμπάν και τα λιμπάν Δεν δώσανε σημασία Αυτοί που έπρεπε να δώσουν σημασία Δηλαδή αυτοί που έχουνε τις ομάδες, τα κόμματα που τους δίνουνε σίδια στα μέσα μαζικής εξαθλίωση και να ουρλήθουν δεν ασχολούνται οι άνθρωποι, δεν ασχολούνται καθόλου έτσι λοιπόν έχουμε 500 στρέμματα παραλίας και δασικής γης για ξενοδοχειακή μονάδα στη Μήλο τα δόκανε χωρίς εξέταση τίτλου ιδιοκτησίας αυτό το τουριστικό φιλέτο λοιπόν είναι ανακηρυγμένη Περιοχή από το ευρωπαϊκό δίκτυο Natura αλλά μέσα υπάρχει και κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος που αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να γίνονται ανασκαφές θα μου πεις ε και όπως έχουμε αναλύσει εκεί το νόμο όλων αυτών για την ιστορία αυτή στο πως ξεπουλάνε με αθώους νόμους στη χώρα και οι αρχαιολογικοί χώρη. Και τα δίκτυα Νατούρα όλα τα έχουν γραμμένα στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Γίνονται ιδιωτικά. Του το καταλαβαίνεις. Όχι. Δεν έχει σημασία του πηδή να είναι καλά. Να είναι δημοτικά σύμβουλους να μας σιώσεις. Το κόλπο που ξεκίνησαν με, τη... με την ιστορία της ιδιω... ιδιωτικοποιήσεως της ΔΕΗ είναι απλό μεγάλε. Μας έλεγαν ότι ένα μέρος της ΔΕΗ θα πουληθεί και το άλλο θα κρατηθεί γιατί το δημόσιο αγαθό και άλλες τέτοιες αρλούμπες. Προχθές λέγαμε για το 25% σε αγρικείες και τέτοια. Λοιπόν, οι διαδικασίες ξεκίνησαν ήδη, ήδη από τι υπάρχουσες ιδιωτικέ εταιρείε, οι οποίε. Αγοράζουν φθηνό ρεύμα από λιγνίδι και φράγματα για να πουλάνε λέει σε φθηνότερη τιμή στου καταναλωτέ. Είναι απλό το κόλπο. Μεγάλε, για τρία χρόνια θα γίνονται δημοπρασίε ρεύματο. Τα είχαμε τη δημόσια ΔΕΗ ω πολιτή, μέχρι την πλήρη αποκρατικοποίησή τη, ε, ΔΕΗ δηλαδή, και τη δημιουργία καθετοποιημένων ιδιωτικών εταιριών ρεύματο. Αυτή είναι η πλάκα και μη σκανιάζεις Χτυπιέσε, μην χτυπιέσαι, μην ορλιέσαι μεγάλε Μην ορλιέσαι Αυτή είναι η ιστορία Παπα. Μη μου λες τέτοια Η μα μας έδειξε το τατουάζ της Δεν μπορώ, Για να δω Απαπα Γεια σου ρε Λεωνίδα, Με τη Παπα πα. Η Ραχήλ έχει μια σπαρτιάτικη κεφαλαία Έπερε κεφαλαία, κεφαλαία ναι. Και το λάμδα των λακεδαιμονίων Γεια Πα -πα. σου ρε Ραχίλ Σπαρτιάτισσα Τι άλλο θες yes. Από τους ξεχυλωμένους λεονίδες, yes. Οι οποίοι δεν χωράνε στην πανοπλία Περάσαμε στα τατουάζ της Ραχίλ διότι μεγάλη άμα δεν τον δείξεις τον πατριωτισμό σου Βγάλε τον πατριωτισμό σου πάνω στην τάβλα να μετρηθούμε <συσκί> Δεν γίνεται άμα δεν τον δείξεις τον πατριωτισμό σου <συσκί> Μάμε με τουάζ, μάμε με περικεφαλές, <συσκί> μα με πανοπλίες τις οποίες δεν χωράς Οχ, τι τραβάμε Ωπα, χωρίστε Ξέρω εγώ στο χέρι, ξέρω ότι. Στον κόλο θα είμαστε ασπίδα σπίδα. Κοίταξε μεγάλε Επειδή δεν μπορεί κάτι θα γίνει Το τατουάζ το όχι στο χέρι Αν ήταν να το έχει εκεί που λε. Θα κάνει ασπίδα γιατί θα της χρειαστεί Και αυθενής θα της χρειαστεί Δεν μπορεί δηλαδή Κάποια στιγμή δεν γίνεται Κάποια στιγμή δεν θα αντέξει <laughs> Δεν θα αντέξει ρε μεγάλε ο Πόπολος Δεν θα αντέξει σου λέω ο Πόπολος θα μου πεις εδώ αντέχει και τρέχει σαν παλαβός, σαν παλαβός να... να βγάλει τα παιδιά Ξέρω εγώ την σου που έχουμε λαλήσει και εμείς ρε Δεν το ξέρω αλήθεια. Να, να το ε, Εννοείται δηλαδή αν έχει σε, σε, σε, για την Ευρωβουλή ότι κατεβαίνουν μόνοι τους αυτή στην Ευρωβουλή. Εντάξει, θα το πω δημοσίως τώρα Αν με πάρει, ναι Ναι, ναι, ευχαριστώ Να είστε καλά, να είστε καλά Μια κυρία λοιπόν, φίλη τηλεακροάτρια Ρωτάει ε, Κι αν ξέρει κανένα παρακαλώ πάρτε με τηλέφωνο 2681 4060 Αν λέει έχει η ανταρσία Υποψήφιους για την Ευρωβουλή ή για τους δήμους Εδώ στην περιοχή Δεν το γνωρίζω Κυρία μου, αλλά αν κάποιος φίλος Που ακούει αυτή την εκπομπή γνωρίζει εάν υπάρχουν υποψήφοι της ανταρσία επειδή ενδιαφέρεται μια φίλη τηλεακροάτρια παρακαλώ 2681 4060 να ενημερώσουμε την κυρία γιατί θέλει να ψηφίσει ανταρσία παρακαλώ έλα ποιον α είναι μόνος του κατεβαίνει Μόνος του έχει για διαδήμαρχος της Ανταρσία εδώ. Κατε, δηλαδή η Ανταρσία κατεβάζει στο Δήμο Άρτας Συνδυασμό για να γίνει... Αφού πέντε είναι, πως είναι τα δυο τα Πασόκια, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, πέντε. Μήπως είναι για τέλος πάντων, εντάξει θα... Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, εντάξει, Μια, να το πω στην κυρία. Μία άλλη φίλη εδώ με ενημερώνει, ενημερώνει την προηγούμενη φίλη που θέλει να ψηφίσει ανταρσία. Η κυκλοφορή λέει ε, ένα όνομα κύριος Καραβασίλης και είναι κάπου τώρα για δήμαρχος δεν νομίζω γιατί πέντε είναι. Είναι τα δυο τα Πασόκια, είναι η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κουκουέ. Δεν ξέρω να είναι έκτο, έκτο συνδυασμό για το Δήμο. Τώρα αν είναι για... Τι να σας πω. Δεν ξέρω και τα τηλέφωνα του, των γραφείων της Ανταρσία για να σας τα δώσω. Να λυθεί το πρόβλημα μια και καλή. Πάντως εκείνο που έχει σημασία η... Α, θυμόσαστε την αξιολόγηση εκτός από την κινητικότητα του, του Ιού Μητσοτάκουλα. Ε, λοιπόν, μάθετε ότι ξεκινάει πάγωμα μισθού ή απόλυση για 80.000 δημόσιου υπάλληλους. Κατάλαβες, αυτή η αξιολόγηση φέρνει ριζικές αλλαγές. Είναι η νέα, νέα Ελλάδα. Λοιπόν, uh, <laughs> τα πάντα σου λέω. Συνδέουν απολύσεις και αυξήσει μισθών με την αξιολόγηση τα συνδικάτα. Η αξιολόγηση μπορεί να φέρει λουκέτο σε ολόκληρε υπηρεσίες. Σόπα. Αυτά τα λένε τα συνδικάτα. Τα συνδικάτα τα οποία τόσα χρόνια σε είχανε να πούμε και έκανες αγωνιστική γυμναστική μεγάλη. Παρακαλώ καλό. Όπως το λες. Όπως το λες. Έρχεται η ώρα στη νέα εκείνη. Κοίταξε. Ε, φίλε, φίλε, ακροατά μου, εκείνος, εκείνοι οι οποίοι δεν θα εκπλαγούν στη Νέα Ελλάδα του Σαμαρά, είμαστε εμείς, έχουν να εκπλαγούν, πω πω κόσμος που θα πέσει από τα σύννεφα, πω πω κόσμος, πάλι πέφτω σύννεφάκιδες, θα, θα, θα, θα πάει έκπληξη γόνα που λένε, λοιπόν. Έχουμε όπως γνωρίζετε για την Κονομισιόν Το Σούλτς, το Γιούνκερ Τους έχουμε αντιπάλους Παπαπα πα, πα. Η... Ψήφος σε λαϊκιστές Είναι ψήφος στο κενό Λοιπόν Μας, ε, μας είπαν ε, ε, Ο Σούλτς και ο Γιούνκερ ναι, Είναι αντίπαλοι πρόσεξε Αλλά όμως Στο λένε ξεκάθαρα και οι δύο αυτοί αντίπαλοι Είναι αντίπαλα τα παιδιά Πω, πω θα τρελαθώ Προσέξτε ότι θα δανείζεσαι στον αιώνα τον άπαντα Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία Διότι κανείς δεν μπορεί Εκ των προτέρων να πει Ότι οι κρατικές επενδύσεις Που χρηματοδοτούνται με δανεισμό Είναι λανθασμένες Κατάλαβες τι σου λένε Τόσο ο σοσιαλιστής Μη το ξεχνά μεγάλε Ο Σούλτς είναι σοσιαλιστής Ναι Λοιπόν Θα παίρνει φράγκα λέει yeah. Για να κάνεις λέει Επενδύσεις κρατικές ε, χρηματοδοτούμενες Χρηματοδοτούμενες μεγάλε Χρηματοδοτούμενες Γιατί άμα δεν πάρεις χρ... χρήμα Χρήμα Κάποτε σε κρατάγανε με τα Με τις σφαίρες Με τα μεδράλια Τώρα σε κρατάνε με το χρήμα Ορίστε Ναι έτσι είναι φίλε μου, Όπως το λες για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα <χω> Πρόκειται Εξάλλου θυμάσαι... δεν θα θυμάσαι Φυσικά γιατί να θυμηθείς ε, Πρώτοι είχαν μιλήσει Για την Ένωση Τραπεζών ε, Πριν κανα... πέρασε ένας χρόνος Που είχε μιλήσει ποιος Ο Μπαρόζο Ο Μπαρόζο είχε βγει ως λαγός Και την Επαύριο Τότε είχε βγει η Μέρκελ Και μίλησε για πολιτική ένωση Έχασε και 10 κιλά το κορίτσι, είναι να σου λέω να την πγεις στην κυβαδομηχανή Έχασε 10 κιλά η κουμπέλα, η Merkel, ναι Λοιπόν, ναι Είχανε μιλήσει, ε, εκείνο το οποίο λέμε πολλές φορές από τούτη εδώ την εκπομπή Είναι ότι σταλένε, σταλένε ρε παιδί μου Να για παράδειγμα ο Βενιζέλος είπε προχθές σε συνέντευξη Ότι ξέρεις λέει μεγάλες στη Μολδαβία παίρνουν 70 ευρώ μισθό Άρα εμείς λέει εδώ είμαστε πολύ προχωρημένοι Είμαστε ζούμε λέει Στην πλέρια ευτυχία Επειδή στη Μολδαβία παίρνουν 70 ευρώ μισθό Το όραμα του Βενιζέλου βέβαια είναι κάτω από 70 Λοιπόν αλλά το θέμα είναι το εξή. Ότι ορδές τρέχουνε Τα ίδια γκροσωμό του τα ίδια σου λέει και ο Σαμαράς Τι νομίζεις σου λέει ο Σαμαράς Επειδή αλλάζει και αυτό σελίδα όπως είχε αλλάξει ο Παπαντρέας όπως είχαν αλλάξει άπαντες. 70 ευρώ σου λέει στη Μολδαβία, άρα εδώ είμαστε στην πλέρια ευτυχία. Βέβαια δεν δε γύρισε ο δημοσιογράφος να το πει εδώ, ότι ο, το μεροκάματο στην Ελλάδα, δηλαδή ο ιδιωτικός ε, τομέας, δεν, υπάρχει, δεν είναι ούτε 70 ευρώ. Είναι μηδέν. Μηδέν. Τι μηδέν. Είναι μείον τόσα γιατί ακόμα και σε αυτούς που έχουν μηδενικά εισοδήματα στέλνουνε φόρους. Σε αποθαμένους, σε άνεργους, χρόνια άνεργους, σπληρώστε τους λένε. Από πού μόνο αυτοί γνωρίζουν, μόνο αυτά τα, τα μυαλά των υποτακτικών εκτελεστών της Μέρκελ γνωρίζουν από πού να πληρώσουν οι άνθρωποι. Βεβαίω Βενιζέλος Ήξερε τι είπε Δεν απευθύνθηκε στο Στο Στον ιδιωτικό τομέα Για 70 ευρώ Για το δημόσιο τομέα μίλαγε Θυμόσαστε που μιλάγαμε για το 50 Πριν α... κάμποσο καιρό Εντάξει περίμενε σου λέω Περίμενε σου λέω Περίμενε. ένας ένας μη πρόχνεστε. σπρωχτείτε τώρα να πούμε για να βγάλετε τους σωτήρες και μετά εντάξει no όπως πάντα την απομάκρυνση από το ταμείο να το κοβα το χέρο και αρατάς το ψήφσα το παιδί και έγινε δημοτικά hey. Πάπα, hey. χαμός θα γίνει μεγάλη σου λέω hey. χαμό tonight, έχουμε Α τελειώσουμε με μία, να τελειώσουμε τέλο πάντων να τελειώνει αυτή η κατάσταση λοιπόν, ε, κατά περιόδους ε, ε, οι, οι σπουδαγμένοι μας τέλος πάντων μας, μας τονίζουν ε, οι σπουδαγμένοι όχι μόνο η δική μας αλλά και η παγκόσμια μαλατοδιανομενίστικη πως τη λένε παρέα για το φοινικικό, αλφάβητο και άλλες τέτοιε μπούρδε. Λοιπόν, ότι δεν είναι Έλληνες, Ελληνικό και άλλα τέτοια Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα τι έγινε Στην Καστοριά, όπως γνωρίζετε όλοι, είναι μια λίμνη εκεί με... Στην οποία υπάρχουν ευρήματα από την νεολυθική εποχή Βρέθηκε λοιπόν μια επιγραφή 7.500 ετών Ξύλινη, με ένα άγνωστο μήνυμα τέλο πάντων Η οποία... <Σι> ε... ήταν από έναν τότε ψαράι έμπορο της εποχής του προϊστορικού οικισμού πάνω στο δυσπηλίο της Καστοριάς είναι γραμμένο 2.000 χρόνια πριν από, αυτ... από την εποχή που μας λένε οι σπουδαγμένοι ότι εκεί κάτω να πούμε στη Μέση Ανατολή πως να την πούμε τώρα φτιάξανε τα αλφάβητα, οι φίνικες και άλλε αρλούμπες αυτά είναι σαν τους ηγυπτιολόγους ε, Του Αιγυπτιολόγους συνάχθηκαν κάποια στιγμή οι έβαλε τους ε, μηχανικούς ο Φαραώ, ο καλός ο φαραός. ο ήταν Πόντιος Φαράογλου λεγόταν και τους είπε λάτε να κάνουμε μια πυραμίδα εδώ ναι κάτι σαν τους Αιγυπτιολόγους πάντως ε, ε, ψάξτε εσείς και όσο ψάχνετε τόσο θα βρίσκεται γεγονός είναι ότι το τελευταίο αυτό έβριμα για μία ακόμη φορά ανατρέπει την κατάσταση Ανατρέπεται η κατάσταση για να δω, τι θα μας ανατρέψει εδώ φίλος. Ορίστε. <γελίδε> ναι ναι ναι ναι ναι ναι. Ναι ναι ναι. Με, ποιον είναι πρώτη, παχισμός, Με τον μπωβόκο! Με το κατουάζ της Ραχίου <Τι> ε, Σωστός <Τι> Σωστό. <Τι> Καλά λέει ο τηλεακρότης Φαντάζεσαι τώρα λέμε να πούμε εκεί που την είχε πέσει ο Λεωνίδας για ύπνο Λέμε ρε πόδι του παλουγάρι τότε εκεί στις θερμοπύλες Να βλέπε όνειρο τι θα γίνει στην Ελλάδα γενικώ Θα ξύπνα και το πρωί Θα στέλνε μήνυμα στο Μπέρση Θα του λέγε περάστε κύριε Πέρση μου Περάστε κύριε Πέρσι μου Εδώ πρόκειται να γίνουν όλα πορτέλο. Όχι πορτέλο από αυτό που ξέρουμε Φαντάζε λέμε τώρα εκεί που την είχε πέσει ο άνθρωπος κατάκοπος να πούμε Να, να τρώγε φλασιά τώρα Να τρώγε φλασιά για τον Λεωνίδα τον, τον, τον ξεχυλισμένο με στην τη, πανοπλία εδώ που κάνει ασκήσεις τη νύχτα με Περσούς Για τη Ραχήλ που έχει τα ε, τατουάζ να πούμε Του λάμδα του λεωνίδα βέβαια ανάποδα το λάμδα είναι νι είναι νι ε ε πρόσεξε πλι κλι ε είναι νι είναι ανάποδα νι αρε λεωνίδα ρε τι όνειρο είδες να πούμε ρε Γκουρτζο! Την Αμφιλοχία είναι ένας του ΣΥΡΙΖΑ Για την Άρτα ενδιαφέρθηκε η κυρία Ναι ενδιαφέρθηκε για την Άρτα η κυρία Που ξέρω εγώ τι είναι ρε παιδί μου, μια κυρία Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να τους ξέρω όλους Δεν είμαι Ραχήλ Δεν το ξέρω Εκεί και τι θέλει, στον αέρα Δεν <τέρ> <problema> <parity> τι τραβάει ο Κυρία μου, κυριέ μου Λέω τώρα να πούμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και θα γυρίσουμε να κλείσουμε. Ανοίξτε τα ραδιόφωνα γιατί θα χάσετε σας λέω. Τη γωνιά. Στην ίδια τη θέση Τα βράδια μ' αρέσει. Να κάθομαι μόνη σε αυτή τη γωνιά εσύ και σφαίρι. Και κάποιο γκαρισσόνι Μονάχα με ξέρει γι' αυτό και μου κάνει γρυφά τα χαρτήρια σερβίρει όπως πρώτα τα δυο μας φωτηριά μ' αναβούν, τα φώτα και το σβήνι, αχ, τον όνειρο το σβήνει αχ το να ποτήρει γεμάτο χυμήνει μ' τα φώτα και τον όνειρο σβήνει αχ γεμάτο χυμήνει Σε αυτή τη γωνιά, στην ίδια την άκρη, ποιο βλέπει ένα δάκρυ, ποιο βλέπει ένα πόνο. Σε αυτή τη γωνιά, έξι μήχε φέρε και κάποιο γάρσον μονάχα με ξέρει, γι' αυτό και μου κάνει. Κρυφά τα χατήρια, σερβίρει όπως πρώτα τα δυο μας φωτήρια μ' αναβούν τα φωτήρια και τον όνειρο σβήνει, αχ τον αποτήρι γεμάτο χυμή μ' ανάβουν τα φώτα και τον όνειρο σβήνει, αχ τον αποτήρι γεμάτο έχει Που λες Ελληνί μου Κάποτε είχες και πολιτισμό Είχες και Από όλα Βέβαια δεν έχει σημασία αν όλα αυτά έκαναν σλάλομα Ανάμεσα στη σκατήλα Την οποία σε κέρναγαν Αλλά είχες Πού να βρεις τώρα τέτοια τραγουδίστρια Έτσι δεν είναι Διότι αυτές δεν είναι Αυτή δεν είναι από τις τραγουδίστριες Και από φωνή ε, Ναι όπω έλεγε και ο δάσκαλο Και από φωνή πλή Αυτά Κυρία μου κυριέ μου ε, Τελειώσαμε για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στη ραδιούμπα, σε όλα τα ραδιόφωνα και στο ράδιο αετός Igle Radio. Radio. Κοζάνη. Σε όλα τα ραδιόφωνα μείνετε συντονισμένοι. Να ακούσετε και τον καναλάκι. Εδώ θα συνεχίσουμε με την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σα, για τι πολύ ωραίε παρατηρήσει σα. Να είσαστε όλοι καλά, παξάπαντε πέρα για πέρα, παντού καλά. Καλά το είπα. Πανταχώθεν, πανταχώθεν και ολούθε που λέει εδώ. Λοιπόν, ντε γεια και χαρά σας. 101,5 FM Stereo